Δεν μπορεί ο Δήμαρχος ούτε να πάει την ώρα που πετάνε πέτρες οι Ρωμά και χτυπούν τα ταξί, ούτε όταν δημιουργούν επεισόδια, είναι δουλειά της αστυνομίας και είναι δουλειά του αποκεντρωμένου. Το σπουδαιότερο δε, γι' αυτό ήθελα να σας το πω, να δείτε ότι ήρθε ένα έγγραφο από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λένε ότι οι Ρωμά διαφωνούν με το χώρο που υπέδειξε ο Δήμος γιατί δεν είναι κοντά στον πολυοδομικό ιστό και περιμένουν τις απόψει μας σκέφτομαι λοιπόν να τους πω μήπως χρειάζεται να τους παραχωρήσουμε το μαντράκι να τους φέρουμε εδώ δεν υπάρχει λοιπόν στήριξη του Δήμου από καμιά μα καμιά πλευρά υπροδείξαμε χώρο που δεν υποδεικνυόταν εδώ και 20 χρόνια και ήρθε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης να μας πει ότι ενημερωθήκαμε σχετικά με έτοιμα το Ρωμά ότι επισημαίνεται ότι η δική σας πρόταση δεν ικανοποιεί τη συγκεκριμένη κοινότητα θεωρώντας ότι δεν πληρεί τις υποδομές λειτουργικότητας, εξυπηρέτησης είναι ματριά από την πόλη λοιπόν, εμείς υποδείξαμε το χώρο να φροντίσει η πολιτεία ο γενικό δράματεας να προχωρήσει τη διαδικασία της έγκρισης του χώρου... γιατί περιμένει και ο κύριος Περιφερειάρχης να συνεργαστούμε να διαμορφώσουμε το χώρο εκείνο... να εγκατασταθούν οι Ρωμά. Γιατί εάν περιμένουν οι συμπολίτες μας να ηγηθεί ο Δήμαρχος των πενταποσίων ταξιτζίδων... να πάνε να πυρπολήσουν ή να καταστρέψουν τις παράγκε. Δεν ξέρω αν το, κρίνει, αν το κρίνουν ότι ε, πρέπει να το κάνει, ε, πρέπει να το κάνει φαίνεται και αυτό ο Δήμαρχος.